Όταν σε λέω Λεβεντιά, μην ξεχνά πω είσαι μαλάκα. Όταν σε λέω Λεβεντιά, μην ξεχνά πω είσαι μαλάκα. Όταν σε λέω Λεβεντιά, μην ξεχνά Όταν σε λέω Γλύκα μου, μην ξεχνά τι ξηλάνγκουρο είσαι, όταν μου λες πως με αγαπάς μην ξεχνάς τα παζάρια που προηγήθηκαν και μη θαρείς πως είσαι τίποτα επειδή είσαι προσκυνό. Δεν έχω λαού. Δεν έχω μέλος. Είμαι αθώος. Μόνος οι δεν έχουν είναι αθώοι. Μόνο οι παριές δεν έχουν τίποτα. Ο παρείας γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρία δεν είναι άτομο. Είναι φαινόμενο. Είναι άκληρος, άκληρος μόνος, άσχημο, τρελός παιδί. παιδί. Η Λήθιος, αδελφή, γυναίκα, πρέζακια, συζητιάν, σκύρια δέσποτ, τελευταίος μου τελευταίων, από πιο κάτω κι από τους κάτω. Πls. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Παρίας στο Radio Reboot, όπως έχουμε ξαναπεί, στο καλύτερο web radio του Γαλαξία. Ε, όπως ξέρετε, η εκπομπή Παρίας επιθυμεί να είναι μια εκπομπή με κοινωνικο-πολιτικό περιεχόμενο, να αναδεικνύει ζητήματα που θεωρεί ότι ε, έχουν κάποιο ενδιαφέρον και μιλάμε συνεχώς με ομάδες, εγχειρήματα και ανθρώπους που αγωνίζονται ε, για να ξεπεράσουν αυτά που ζούμε ω τώρα και δεν μα αρέσουν. Ε, σήμερα έχω και τη χαρά και την τιμή για πρώτη φορά και είναι σημαντικό να με φιλοξενούν σε, σε ένα πολύ οικείο μέρο για μένα, είναι λες και είμαι σε ένα άλλο στούντιο, είμαι στο στούντιο του Αντώνη, του Αντώνη Τουρέλα, να πούμε ότι η εκπομπή δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί στο στούντιο του Radio Reboot διότι το στούντιο δεν είναι προσβάσιμο όπως... Δεν είναι πολλά πράγματα Αλλά αυτά θα τα πούμε και συνέχεια Βέβαια δεν ευθύνεται το Reboot που έχει νοικιάσει ε, εκεί το στούντιο ε, Φταίνε άλλα πράγματα Θα τα πούμε πιο μετά ε, Γεια σα. Αντωνή Καλησπέρα Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση Και δικιά μου τιμή Να είμαι στην καλύτερη εκπομπή του Γαλαξία <Και> Οπότε πάμε ε, λοιπόν, σκοπός ήταν να αναδείξουμε διάφορα ζητήματα σήμερα μαζί σου ε, Αλλά ας το πάμε από την αρχή Λοιπόν, θα μας πεις ποιος είσαι και τι, κάν, τι έχεις κάνει και τι κάνεις Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο Είσαι σε κάποια ομάδα, σε κάποια συνέλευση Μου είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μιλώ για τον εαυτό μου Α... Αλλά θα προσπαθήσω. Θα σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό. Ε, όπως και να το κάνουμε, είσαι άτομο που θα σε ένα ζήτημα. Άρα θα μιλήσει και λίγο στην αρχή για τον εαυτό σου. Άρα, την έχω κάνει κάποιες φορές αυτή την εξαίρεση. Λοιπόν, είμαι ο Αντώνη Ρέλλας. Είμαι σκηνοθέτης, είμαι ανάπηρος ακτιβιστής. Ε, μετακινούμε με αμαξίδιο και όχι καροτσάκι. Ε, ζω σε, σε ένα πλανήτη σε μια χώρα όπου τα δικαιώματα των αναπήρων, το 15 δηλαδή, της 100% της κοινωνίας παραβιάζονται συστηματικά. Ε, παλεύω και παλεύουμε μέσα από συλλογικότητες, τις οποίες θα αναφέρω σιγά σιγά, ποιες είναι και πώς δραστηριοποιούμαστε. Παλεύουμε για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα είναι να μπορούμε να ζούμε επί όρις ε, με τους μία αναπήρους, α, να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό, να έχουμε πρόσβαση στην υγεία, να έχουμε πρόσβαση στην παιδεία, να έχουμε πρόσβαση στο να διαδηλώνουμε ή να εκφράζουμε την άποψή μας. Ε, γενικότερα να μπορούμε να αλληλεπιδρούμε ε, με όλους τους ανθρώπους, χωρίς να μπαίνουν εμπόδια α, τα οποία είναι είτε αρχιτεκτονικά, Είτε εμπόδια που μας βάζει, τρικλοποδιές που μας βάζει το ίδιο το κράτο ή ή οι αντιληψει και τα στερεότυπα που έχει η κοινωνία μας. Ε, θέλεις να μου πεις τώρα για την κίνηση χειραφέτης αναπήρων μηδενική ανοχή. Ε, από πότε, ποιος ο λόγος που δημιουργήθηκε. Θα το, θα το πάω, θα μου επιτρέψεις Χρήστο να το κάνω λίγο ανάποδα. Θα πω πρώτα για την κίνηση αναπήρων καλλιτεχνών, διότι πρώτα χρονικά φτιάξαμε την κίνηση ανάπηρων καλλιτεχνών και η μηδενική ανοχή, το πολιτικό σκέλος δηλαδή της οργάνωσής μας ε, ήρθε ένα χρόνο μετά. Ε, η κίνηση ανάπηρων καλλιτεχνών είναι μια συλλογικότητα από ανάπηρους κατά βάση ή στο ξεκίνημά της εγχείρημα στο ξεκίνημα του εγχειρηματο είναι μια συλλογικότητα λοιπόν από ανάπηρους καλλιτεχνε οι οποίοι διότι θέλαμε, πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξουμε όπως λέγαμε στην αρχή όσε και όσους και όσα ανάπηρα που ήθελα να έχουν σχέση με την τέχνη ε, και εξαιτία των αντιλήψεων των στερεοτύπων ε, και των θεσμοποιημένων μορφών διάκρισης που για μα είναι ο πρώτος λόγος καταπίεσης οι θεσμοποιημένε μορφές διάκρισης, θα το εξηγήσουμε και αυτό. Ε, συσπηρωθήκαμε για να δημιουργήσουμε ένα αντίπαλο δέος, ώστε όσοι και όσες και όσα ε, περιθεροποιήθηκαν εξαιτία των αντιλήψεων αυτών ή των εμποδίων, να τα αναδείξουμε. Ε, ένας άλλος λόγος για τον οποίο συσπηρωθήκαμε αρχικά ήταν για να άρουμε ε, τον όρο της αρτιμέλιας που υπήρχε και στα δύο πιδέλτα, και στο πιδέλτα 370 και στο πιδέλτα 336, είναι τα δύο πιδέλτα που ορίζουν τη λειτουργία των δραματικών σχολών εθνικών, δηλαδή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού βορείου Ελλάδος, και ιδιωτικών. Υπήρχε λοιπόν για τους συνάνναπειρούς μας καλλιτέχνες ένα στίχος. Και αυτός ο έλεγε, ότι αν είσαι ανάπηρος δεν μπορείς να σπουδάσεις υποκριτική. Ε, μετά από πάρα πολλούς αγώνες, αυτό καταφέραμε να το καταργήσουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι καταργήσαμε τον όρο της αρτιμέλειας ως προϋπόθεση ε, για να σπουδάσει κάποιος υποκριτική. Ε, δεν καταργήσαμε όμως την οτροπία που υπάρχει κάτω από όλο αυτό. Ε, η κίνηση καλλιτεχνών ε, έκανε πολιτικό και καλλιτεχνικό αγώνα. Δεν μου είναι πολύ ευδιάκριτο τι είναι πολιτικό και τι είναι καλλιτεχνικό για μας που θεωρούμε την τέχνη ως ένα εργαλείο και χειραφέτησης αλλά είναι και ένα εργαλείο αντίστασης το να χρησιμοποιούμε τη στρατευμένη τέχνη Δηλαδή την τέχνη που μιλάει για μας για τις ιδέες μας, για τα δικαιώματά μας είναι να αναδεικνύει πού παρεμποδιζόμαστε είναι κατά την άποψή μας μια καλή μορφή τέχνης ανεξάρτητα αν είναι πολύ σπουδαία ή όχι. Πολύ ωραία. Κάνατε κουβέντες, συζητήσεις που... Τι εννοείς. Θυμάμαι κάποιες εκδηλώσεις που γινόταν μέχρι και στο εμπρό νομίζω. Καλά, ναι, εννοείται το... Όταν το 2014 ξεκίνησε η συζήτηση για τη δημιουργία του αντιφαστικού Φιστεφάλου των Παραστατικών Τεχνών στο Θέατρο Εμπρός, ήμασταν μία από τις ομάδες που ανταποκρίθηκε στο αρχικό κάλασμα, βρεθήκαμε στη συνέλευση, ε, αξιώσαμε να είναι αληθινά το Εμπρός ένας ελεύθερος χώρος Είπαμε εξ ότι η είναι ο χώρος αν μπορούμε να μπούμε μέσα, να ανέβουμε στη σκηνή και να πάμε και στην τουαλέτα. Ε, Κάτ' επέκταση, ε, οι παραστάσεις, οι συναυλίες θα πρέπει να έχουν ε, όρους προσδρασμότητας και για τους ανάπηρους ανθρώπους, είτε... Ε, υπότιτλου ή ε, ταυτόχρονα διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για τις παραστάσεις, υπότιτλου για τις ταινίε που παίζαμε. Ε, έτσι λοιπόν μέσα από αυτό το, τη γνωριμία ε, με πολύ πολύ διαφορετικό κόσμο από κινήματα, από συλλογικότητες, Συμβάλαμε στο να αποκτήσει το αντιφασιστικό φυσικό παραστατικών τεχνών ε, μια μοναδική ταυτότητα και με περηφάνεια λέω ότι αυτή ταυτότητα περιλαμβάνει και τα ανάπηρα άτομα μέσα. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε πάλι σε κάτι πολύ απλό, ε, αλλά πολλές φορές ε, έχουν όλα αυτά πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ προσωπικά ε, τι ξέρεις ε, πώς ορίζεται ένα άτομο ω ανάπηρο ε, και αν αυτό είναι από μόνο του μία διάκριση. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τους όρους. Από εκεί θα το πιάσω. Εγώ. Ε, εκεί έξω η... Οι φιλάνθρωπες κυρίες και κύριοι από τα δεξιά επιμένουν στον όρο άτομα με ειδικές ανάγκες ή ειδικές δεξιότητες. Φυσικά και δεν έχει κανείς από εμά ούτε ειδικές ανάγκες. Οι ανάγκες είναι κοινές για τους ανθρώπους, ούτε ειδικές δεξιότητες. Δεν βγάζουμε, δηλαδή αυτό το λέω κατηγορηματικά, δεν βγάζουμε φωτιές από τα μάτια, δεν πετάμε, δεν βγάζουμε φτερά, δεν εξαφανιζόμαστε, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και να, να συνέβαινε. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Ε, προς το μεσαίο, έτσι, πιο συντηρητικό λίγο χώρο ή στο πολιτικό χώρο επικρατεί η αντίληψη του αμερικάνικου όρου που είναι άτομα με αναπηρίες και υπάρχει και η αντίληψη που μας έρχεται από τι σπουδέ για την αναπηρία και το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία, τον οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς και αποδεχόμαστε το ανάπηρο άτομα. Άρα λοιπόν, ανάπηρος και ανάπηρο, και ανάπηρο είναι το άτομο, είναι το πρόσωπο, το άτομο το οποίο έχει δομήσει την ταυτότητά του, γνωρίζει για ποιο λόγο καταπιέζεται, για ποιους λόγους καταπιέζεται. Η καταπίεση μας δεν σχετίζεται με αυτό που συμβαίνει στα σώματά μας, η καταπίεση μας σχετίζεται με τον τρόπο που έχει δομηθεί η κοινωνία μας και με τον τρόπο που αποφασίζει η πολιτεία. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε περήφανοι και περίφανες και περήφανα ανάπηροι και ανάπηρες και ανάπηρα ακριβώς γιατί ε, διεκδικούμε την άρση της καταπίεσης που βιώνουμε στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Άρα λοιπόν να πω ότι ο όρος ανάπηρος δεν είναι καθόλου στιγματιστικός είναι ένα όρος, να ξαναπώ, περηφάνειας, γιατί μέσα από αυτό τον όρο εμείς ασκούμε πολιτική. Ωραία. Νομίζω ότι θα κάνουμε το πρώτο μικρό διάλειμμα. Τις μουσικές σήμερα θα τις παίξει ο Αντώνης, είναι ο DJ για τη, για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια back-to-back, -back, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus Artisticus. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στο στούντιο του Αντώνη. Ε, σήμερα είμαστε καλεσμένοι για πρώτη φορά ε, και συνεχίζουμε. Πάμε λίγο πίσω στην κουβέντα, πολύ, πίσω, ε, πολύ λίγο πίσω μάλλον, να μου πεις για τη μηδενική ανοχή. Η κίνηση χειραφέτης αναπήρων μηδενική ανοχή είναι μια συλλογικότητα. Πρόκειψε κάνα χρόνο μετά από τη δημιουργία τη κίνησης αναπήρων καλλιτεχνών. Ε, ουσιαστικά τα τελευταία 15 χρόνια αποτελεί αυτό που θα μπορούσε να πει κανεί το ακτιβιστικό αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα. Ε, οι δράσεις μα είναι πολιτικές. Ξεκινήσαμε, η πρώτη μας δράση ήταν κατάληψη στα κεντρικά του ΙΚΑ το 2011 ένα δεκαόροφο, το κεντρικό κτίριο του ΙΚΑ την εποχή, την εποχή εκείνη, στις, το, τον Ιούνιο του 2011, του ξεκίναγαν οι περικοπές και επειδή μαζί τα φάγαμε, τα είχαν φάει μαζί και οι ανάπηροι, οπότε είχαμε οριζόντιες περικοπές στα εργαλεία αξιοπρέπεια. Εμείς ορίζουμε ως εργαλεία αξιοπρέπεια, τα τεχνητά μέλη, τα μαξιδία, τα λευκά μπαστούνια, τους καθετήρες, και ο, τις περπατούρες, οτιδήποτε... Είναι ένα χρηστικό εργαλείο για να μην είναι καθυλωμένο ένα ανάπηρο άτομο. Για να είναι ελεύθερο, αυτόνομο ε, και να μπορεί να λειτουργεί κοινωνικά. Ε, την εποχή εκείνη όπως ε, όλα τα πράγματα είχαμε περικοπές και στα εργαλεία αξιοπρέπειας. Έτσι ένα πρωινό δώσαμε ένα αντεβού στον Πακάκου στις 5 ώρα τα ξημερώματα και σε 7 ώρα το πρωί καταλάβαμε το κεντρικό κτίριο. Του ΕΚΑ. παράμεναμε κλεισμένοι μέσα σε αυτό ε, για τέσσερις μέρες. Δημιουργήθηκε ντόρο και αναταροχή από μια νεοσύστατη ομάδα, τη μηδενική ανοχή. Ε, τι καταφέραμε, καταφέραμε ε, αναστολή της εγκυκλίου η οποία έκανε οριζόντιες περικοπές έως και 70-80% στα εργαλεία αξιοπρέπειας. Και από εκεί που ξεκινάει μια ξεφρενή, ε, ωραία διαδρομή με νίκες, με ήτες, με στραγχώριες, με, με οτιδήποτε μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, πολύ άνθρωποι μάλλον μαζί, πολλοί ανάπηροι άνθρωποι μαζί, που αγαπάνε τους ανθρώπους και τους ενδιαφέρει να α, αλλάξουν την τη κοινωνία. Να πω <coughs> σε αυτό το σημείο ότι... Ε, Κανείς από τους ακτιβιστές και την ακτιβίστρια που, που καράμε στο Ίκα δεν ήταν άμεσα αισφαλισμένος στο Ίκα. Ε, αλλά αυτό δεν σήμαινε τίποτα απολύτως για μας. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιημένα και χειραφετημένα εκπροσωπούσαμε το 15% της ελληνικής κοινωνίας που μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία βίωνε τι συνέπειε των μνημονίων. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα από ό,τι είπες με δεκάδες, εκατοντάδες ε, δράσεις, κουβέντε, Η τελευταία σας ε, δράση. τελευταία μας δράση ήταν πριν από μια εβδομάδα που πήγαμε έξω από το Sky Και μετά το κατάπτυστο αυτό ε, με τον οικονόμο ε, και κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρία αναφορικά μόσα μισανάπηρικά και αδιανόητα ακούστηκαν. Ο αγώνας αυτός δεν τελειώνει ποτέ. Σίγουρα δεν είναι... Μας ξεπερνά. Μας ξεπερνά υπό την έννοια ότι ό,τι και να κάνουμε πάντα προκύπτει κάτι άλλο το οποίο είτε δεν είμαστε αρκετοί και αρκετές για να το αντιμετωπίσουμε είτε ε, πέραν και έξω από όλα τα άλλα στη χώρα μας ε, είμαστε αρκετά μισανάπηροι και μισανάπηρες οπότε μάλλον θα χρειαστούμε πολλές μηδενικέ ανοχέ για να, για να αλλάξει η ιστορία ε, Αυτό δεν, δεν, δεν μας δεν υπό την έννοια ότι έχουμε συνείδηση ε, και των ορίων μας έχουμε συνείδηση και στο ποια κοινωνία ζούμε Έχουμε συνείδηση και στο, στην ιστορική περίοδο που ζούμε, γιατί δεν είναι ανεξάρτητα τα ζητήματα των αναπήρων από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω μας. Νόμιζω ότι αναγνωρίζουμε αρκετοί και αρκετές και τον εκφασισμό της κοινωνίας, και το πισωγύρισμα, και ε, μια διάθεση ε, κριτικής απέναντι σε ζητήματα ταυτοτήτων, που είναι, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν, δεν θα πω εγώ ότι δεν είναι μεγάλη κουβέντα τα ζητήματα των ταυτοτήτων και θα συμφωνήσω ότι μερικές φορές μπορεί και να κάνουν και ζημιά. Ε, αυτό στο οποίο δε, εμεί δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ είναι ότι υπάρχουν σημαντικότερα και λιγότερο σημαντικά ζητήματα. Ε, και το λέω αυτό διότι πολλές φορές περνάει κάτω από το, από το ραντάρ, τα ζητήματα των αναπήρων, γιατί σχεδόν πάντα είναι κάτι άλλο πιο σημαντικό που συμβαίνει. Αυτή η ώρη είναι που θέλουμε να σπάσουμε κατά βάση. Ε, αυτό το στάτους του ε, ημί ανθρώπου που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, είτε από το πολιτικό προσωπικό, είτε από το, το κράτος και τους μηχανισμούς του, και θα τολμήσω να πω ότι μερικές φορές και από ανθρώπους των κινημάτων. Έτσι. Πολύ ωραία. Θέλω να μου κάνεις μία περιγραφή πώς είναι να είσαι ανάπηρο άτομο στην Αθήνα του 2025. Ε, ωραία, ενδιαφέρον ερώτηση. Πώς είναι. Δεν ξέρω. Ε, μπορώ να, πω, να μπω σε παπούτσια. Δεν είναι απαραίτητο και δεν είμαι μαθημένος να απαντώ. Μέσα από την προσωπική μου, το προσωπικό μου βίωμα. Κάλλιστα θα μπορούσα να πω πως είναι η ζωή ενός ε, τυφλού μιας τυφλή που θέλει να μετακινηθεί από το σπίτι της και να πάει στη δουλειά της. Να πάει να διασκεδάσει. Κόλαση είναι. Είναι όλα φτιαγμένα για την κύρια αρχαιομάδα. Είναι για, για, είναι, οι, οι πόλεις μας είναι αρχιτεκτονικά. Γι' αυτό και ονομάζουμε τη μορφή αυτή τη καταπίεση αρχιτεκτονικό απαρχάιτ εφόσον μας αποκλεί και είναι ένας όρος ο οποίος υπάρχει από την δεκαετία του 80 και είναι εισαγόμενο, στο το εξωτερικό, άρα δεν συμβαίνει μόνο στη δικιά μας κοινωνία αυτό το φαινόμενο. Ε, όλα γύρω μας είναι φτιαγμένα για τους ε, δυνατούς άντρες που ακούν πολύ καθαρά, που βλέπουν πολύ καλά και είναι πολύ χειροδύναμοι. και μπορούν να υπερβούν εμπόδια, να πεδίξουν πεζοδρόμια να περάσουν γρήγορα από το φανάρι για να μην σκοτώσουν καν αυτοκίνητο να σκαρφαλώσουν σε κάποιο θέατρο που πες μια γαμάτι παράσταση ε, και έχει μια ανεμόσκαλα και που πρέπει να την ανέβουν ή να την κατέβουν, δηλαδή αφορά για ένα πολύ συγκεκριμένο σωματότυπο και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να, να, να, να ζήσουμε προσπαθούμε να Επιβιώσουμε, προσπαθούμε να συμμετέχουμε. Ε, άρα λοιπόν η ζωή ενό ανάπηρου στην Ελλάδα ε, είναι μια βασανιστική ζωή και θα επιμείνω. Το βασανιστήριο αυτό δεν οφείλεται σε αυτό που συμβαίνει στα σώματά μας. Αυτό θα το λέω ξανά και ξανά. Το βασανιστήριο οφείλεται στο γεγονός ότι όλα γύρω μας σχεδιάζονται με βάση... Με άξονα το ανθρωπομετρικό πρότυπο της κανονικότητας. Και αυτό είναι και φασιστικό. Αυτό είναι και αντιδημοκρατικό, αν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία. έτσι ε, Και στη βάση είναι βαθιά απάνθρωπο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα. Ε, γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι προκατελειμμένος με τους ανάπηρους ανθρώπους? Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, δεν είναι τι πιστεύω εγώ. εγώ μιλάω πάντα μέσα από το, από το πρίσμα του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία. Μιλάω πάντα μέσα από τα διδάγματα που έχουμε από το Oliver, τον Μάικ Ολιβερ, τον θεμελιωτή σπουδών για τη αναπηρία, τον τετραπληγικό ακαδημαϊκό ακτιβιστή και μαρξιστή Μάικ Ολιβερ, από τα γραπτά του Βικ Φιγγενστάιν και όσου μετά από τα μέσα τη δεκαετία του 70. Ε, αξίωσαν, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη για την, μια από τις πιο πολυπληθείς κοινωνικές ομάδες του πλανήτη. Είμαστε πάνω από 1,5% σε όλο τον πλανήτη, ανάπηροι και ανάπηροι και τα ανάπηρα. Ε, στην Ευρώπη είμαστε πάνω από 120% αν δεν κάνω λάθος. Ε, στην Ελλάδα ο πληθυσμό ξεπερνά το 1,5% εκατομμύριο. Και θα μου πει τώρα, μα πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάζομαι μια ερώτηση που ό, ό, όταν συνειδητοποιεί το νούμερο κάποιο, ε, αυτόματα του έρχεται και πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι ανάμεσά μας. Η απάντηση είναι γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ανάμεσά σας. Και το γεγονό ότι δεν μα βλέπετε δεν σημαίνει δεν υπάρχουμε. Ε, επίσης να πω εδώ έχει ένα νόημα ότι ε, ανάπηρος είναι μόνο ο χρήστης χρήστρια αμαξίδιο όπως είμαι εγώ έτσι δηλαδή αν πιάσεις εκεί έξω κάνει και κάνεις και πει πες μου λίγο ότι ποια εικόνα σου φέρνει ένα άτομο με αναπηρίες έτσι, για να είσαι και πιο κοινωνικά αποδεκτός ε, θα σου πούνε καροτσάκι ή αμαξίδιο έτσι. Το πιο πιθανότερο είναι Α, ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια μπορεί να σου πει κάποιο. Ε, με αυτό το άσπρο το μπαστούνι ή με σκύλο μαζί. Αλλά συνήθως θα σου απαντήσει ότι είναι κάποιος αμαξίδιο. Ε, οι, οι άνθρωποι με βλάβες που χαρακτηριζόμαστε ως ανάπηρα άτομα είναι πολλέ πολλές διαφορετικές βλάβες. Είναι η οι εστυριακές βλάβες που είναι η τη και η είναι οι νοητικές βλάβες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοητική βλάβη είναι οι ψυχικές βλάβες είναι οι σωματικές βλάβες όπως οι δικές μας και είναι και ε, άλλες βλάβες οι οποίες δεν είναι ούτε ορατές ε, για να μπορεί να ταυτοποιήσεις κάποιον με το που τον δεις ε, που είναι οι χρόνια βλάβες ένα άνθρωπος με καρκίνο, ένα άνθρωπος ανάπηρος. Για, και θα μου πεις και ποια είναι το εμποδιό του εκεί. Εγώ θα σου απαντήσω ότι η πρόσβαση στο, στα κατάλληλα φάρμακα αποτελεί εμπόδιο. Άρα λοιπόν για μας είναι ένα ανάπηρο άτομο. Ε, ένας άνθρωπος με HIV. Αν δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακα και στη θεραπεία, είναι ένας καταπιεσμένος και ένας εμποδιζόμενος συμπολίτη είναι. Άρα λοιπόν είναι μ, Πολύ και διαφορετικοί άνθρωποι που είμαστε ανάπηροι ε, Και ναι και επιμένω στο, το, το, το γεγονός ότι δεν μας βλέπετε εκεί έξω Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουμε Δεν ξέρω αν αναπάντησα βέβαια στην ερώτηση τώρα Με τον τρόπο που το έθεσες νομίζω κάλυψες πολύ περισσότερο μεγάλο ναι, μέρος ναι. από την ερώτηση ναι. Διάβασα ένα πρόσφατο κείμενό σου ότι υπάρχουν θεσμοθετημένες διακρίσεις δικό σου. Ε, θεσμοθετημένες διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων. Θες να μου πεις ε, γι' αυτό. Εντάξει, αυτό που ανέφερα στην αρχή για το, τον όρο της αρτιμέλιας στα πικάπα ε, για την εισαγωγή στο θέατρο, αυτή είναι μια θεσμοποιημένη μορφή διάκρισης. Θα μπορούσα να πω ότι ε, τώρα στις τις μέρες στη, την εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας για τις παρελάσεις 25 Μαρτίου ανεξάρτητα συμφωνώ ή διαφωνώ, προφανώς διαφωνώ με τις παρελάσεις το γεγονός ότι αναφέρονται σε ξεχωριστό σε ξεχωριστό σημείο για τα ανάπηρα παιδιά τα μία ανάπηρα δεν χρειάζεται να πάρουν άδεια από την οικογένειά τα το πρέπει να πάρουν άδεια και από, την, από τον μπαμπά και από τη μαμά και να το εγκρίνει και πιθανότατα ο γυμναστής του σχολείου για να συμμετέχουν στην παρέλαση. Αυτή είναι μια, θα μου πεις, ασήμαντο. Δημιουργεί πεπιθήσεις όμως αυτό το ασήμαντο ε, και αντιλήψεις, κοινωνικές αντιλήψεις. Διαμορφώνει κοινωνικές αντιλήψεις αυτό το ασήμαντο. Ε, φυσικά έχουμε πολύ πιο σοβαρές ε, παρεμβάσεις ε, και να πω εδώ γενικά ότι θα χρησιμοποιήσω λίγο ένα ένα από αυτά που έλεγε ο, ο Βίκ Φίγκενστάιν α, ακαδημαϊκός μαρξιστής ανάπηρος ε, ο οποίος έχει μια από τις πιο σπουδαίες ομάδες ε, στον πλανήτη γη ε, τους UPS. Τη δεκαετία, τα μέσα της δεκαετίας του 70 ε, έλεγε ότι το, το κράτος είναι αυτό που μας καθιστά ανάπηρο και έρχεται μετά να μας ε, δώσει επιδόματα συντάξεις και το θεωρούσε και είναι ε, μεγάλη αντίφαση ε, οι ίδιοι που θέλουν να μας σώσουν είναι αυτοί που μας αναπαιροποιούν μέσα από τις ε, θεσμοποιημένες μορφές ε, διάκρισης σε αυτό όμως, το σημείο εγώ θα ήθελα να, να αναφερθώ γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να ακουστεί λίγο στην καλύτερη εκπομπή του συμπαντό ότι κάποια στιγμή έχουμε δύο μεγάλες και σοβαρές ακαδημαϊκές έρευνες. Η μία είναι του Βικ, του Βικενστάιν και η άλλη είναι του Μάικ Όλιβερ. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες στις μικρές διαφοροποίησεις που είχαν οι δυο τους στις έρευνες. Το ερώτημα ήταν αν, ήμασταν, αν υπήρχαν πάντα... Για αυτό το κομμάτι του πληθυσμού ή αυτές οι αντιλήψεις. Έτσι, αν πάντα ήταν οι ανάπηροι καταπιασμένοι, θα μπορούσε να ήταν μια ερώτησή σου τώρα. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν που μέσα από τις έρευνες τους, που είναι λίγο πιο συγκεκριμένος ο χώρος για τον, από τον οποίο αντλούν ιστορικά δεδομένα, ε, διαπιστώνουν και οι δύο ότι η κοινωνική κατηγορία της αναπηρίας, όχι οι βλάβες που έχουμε, οι βλάβες που έχουμε υπάρχουν τον πρωτάνθρωπο. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, έσπαγαν το πόδι τους και μαραινέονταν. Υπήρχαν πάντα κάποιοι άνθρωποι που ήταν, είχαν σωματικές ή άλλους βλάβες. Το, το παρατηρούμε και σε ιστορικά κείμενα και, σε, και από τον Όμηρο και την Οδύσσια. Υπάρχουν αναφορές από άλλου πολιτισμούς. Ε, η απάντηση που ενδεχομένως δεν γνωρίζει ο πολλής ο κόσμος είναι ότι η κοινωνική κατηγορία της αναπηρίας υπάρχει ε, από την πρώτη βιομηχανική. Με την έλευση λοιπόν των, των εργοστασίων η, η μετακίνηση των πληθυσμών από την αγροτική εποχή και περίοδος στην βιομηχανική δημιουργεί την ανάγκη εργατικά χέρια. Εκεί λοιπόν σε αυτή την, στην πρώτη βιομηχανική εμφανίζεται το ικανός και ανίκανος για εργασία. Αυτή είναι η βάση του, του χρεώνουν σε εμάς ότι είμαστε ανίκανοι προς εργασία. Γιατί δεν μπορούμε να επιτελέσουμε ό,τι επιτελεί το άρτιο σώμα ο εργάτης δηλαδή. Αυτό που από το πρωί μέχρι το βράδυ χτυπάει το σφυρί και δεν σταματάει για να κερδίσει ο καπιταλισμός. Εκεί ε λοιπόν παρατηρούν οι δύο μελετητές ότι ξεκινάνε με πολύ γοργούς ρυθμούς να αναπτύσσεται φιλανθρωπική δράση Γίνεται ο διαχωρισμός απομονώνονται οι όσοι δεν είχαν σωματική ικανότητα ε, για να μπορούν οι υπόλοιποι στο σπίτι να δουλεύουν και να προσφέρουν ως, ε, ως κομμάτια, ως γρανάζια της καλοδουλεμένης αυτής μηχανής που παράγει αξία και υπεραξία ε, οι ανάπηροι απομονώνονται σε ιδρύματα δημιουργείται η ανάγκη του ειδικού σχολείου, χώρια, τα κανονικά παιδιά, τα μη κανονικά ε, και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα πληρώνουμε αυτό το, το σφάλμα του συστήματος, του ιδίου του συστήματος και Το λέω χαμογελώντας αλλά έχω την επίγνωση ότι και έχουν βασανιστεί χιλιάδες άνθρωποι και έχουν πεθάνει με απάνθρωπο τρόπο και μου δολοφονηθεί και έχουν απομονωθεί σε ιδρύματα και έχουν χαστεί ζωή τους, εννοώ την κοινωνική ζωή τους, την υπόστασή τους ως ανθρώπινες οντότητες. Άρα είναι μια πάρα πολύ βρώμικη η ιστορία. Ε... Θεωρώ ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια επιχειρεί ο καπιταλισμός να το να ζητήσει ένα συγγνώμη χωρίς να ζητάει συγγνώμη γι' αυτό ε, με διάφορα μέτρα, είτε αυτό ονομάζεται Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΟΗΕ που έχουμε κυρώσει με νόμο του κράτους είτε παροχές προς αναπήρους που τις δίνουμε γιατί ξέρουμε ότι τις έχουμε ξεσκίσει τη ζωή για εκατοντάδε χρόνια. Ε, ναι, δεν είναι, δεν είναι λοιπόν μια πολύ εύκολη ιστορία. Ε, είναι μια, μάλλον, αιματοβαμμένη ιστορία που φτάνει μέχρι στα ευγονικά σημεία του προγράμματο Σταυτέσσερα τη Ναζιστική Γερμανία. Αναμφίβολα, ε, νομίζω θα, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Α, αλλά ναι, φτάνει μέχρι εκεί. Και να πω σε αυτό το σημείο, μια και θα, σίγουρα θα αναφερθούμε για το ΤΑΦ4, το, το προγραμμα τα ΤΑΦ4 τη Αντιστική Γερμανία: Ότι οι ευγονικέ πρακτικέ επιστρέφουν. Οι ευγονικέ επι, πρακτικέ επιστρέφουν. Ε, με φιλελεύθερο πρόσημο αυτή τη φορά. Με πολύ πιο καλό προαίρετα, όχι τόσο brutal, όπω έκανε ο Χίτλερ με το πρόγραμμα Θανασία, με του ανάξιου για ζωή. Ε, αλλά επιστρέφουν. επιστρέφουν και θα μπορούσαν να πούμε και γι' αυτό το να τώρα Όχι, όχι θα το ξεπεράσουμε και έδωσες ε, με όλα αυτά που μου είπες τώρα ε, θα μπορούσα δηλαδή ο τίτλος έβλεπε ε, ένα τίτλο γιατί όλο αυτό το κομμάτι έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για την αναπηρία ως μια κοινωνική κατασκευή, συστημικά κοινωνική κατασκευή και είχε τρομερό, τρομερό ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι και το πιο σημαντικό είναι ότι και εγώ ακούω πράγματα που δεν τα είχα δουλέψει καθόλου ε, για να τα αντιληφθώ. Πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζει η DJ δουλειά του DJ Leaky, ο Αντώνης με δύο κομμάτια ακόμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. see you. you. Τι Πάντα ακούτε την εκπομπή παρία στο Radio Reboot Συνεχίζουμε εδώ με τον Αντώνη Ρέλα. Πάμε να μας πεις σε... Είναι η αναπηρία προσωπικό ζήτημα Είναι ατομική ευθύνη του καθενός της καθεμιάς Εντάξει τώρα ε, Δεν ξέρω Η κυβέρνησή μας αυτό θεωρεί μάλλον Ότι η αναπηρία είναι μια ατομική ευθύνη Όπως ήταν ατομική ευθύνη να προφυλαχτούμε κατά τη διάρκεια τη COVID Όπως είναι η ατομική ευθύνη να έχουμε λεφτά ή να είμαστε φτωχοί όπως είναι ατομική ευθύνη οτιδήποτε, να έχουμε καλή υγεία ή κακή υγεία είναι όλα αυτά ατομική ευθύνη Ήτανε ατομική ευθύνη και το η δολοφονία στα τέμπη ήταν του άνθρωπου. Ναι, ναι ένα, ένα πρόσωπο έφταγε ναι. Προφανώς όλα αυτά ομοιάζουν μεταξύ τους και δεν θα μπορούσε ένα τόσο πυρηνικό ζήτημα όπως η η, η, η των ανθρώπων να μην πέρναγε ...από την ατομική ευθύνη γιατί το άλλο κοστίζει. Η άλλη αντίληψη κοστίζει. Το να είναι συλλογική ευθύνη ε, μιας κοινωνίας... ...να έχει όλα τα μέλη της ισότιμα, κοστίζει. Ε, και προτιμάμε να το δούμε μέσα από το ατομικό ζήτημα... Να πω όμως αυτό σημαίνει για να, μην, να μην είμαι τόσο χαλάρο για ένα τόσο σοβαρό ε, θέμα ότι το κοινωνικό μοντέλο που σημαίνει η βλάβη, η φύστατη, η αναπηρία επιτελείται, κατασκευάζεται στον αντίποδά του έχει το ατομικό ιατρικό μοντέλο. Το ατομικό μοντέλο θεωρεί ότι την ευθύνη τη φέρει το άτομο ανάλογα με την, με την εποχή, ανάλογα με την, κουλτούρα της χώρας, που, την κυρίαρχη κουλτούρα της χώρας, εδώ θα λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, σου έτυχε. Ο καλός Θεούλης σε ήθελε να πάθεις ατύχημα, να σου έρθει αυτή η ασθένεια και εξαιτία αυτής να βρεθείς καθηλωμένο στο καρότσι. Έτσι, αυτό. Ε, δεν είναι αλήθεια. Φυσικά. Και εκεί έρχονται η Ιουπία, και μετά ο Μάικ Ολιβέρ και φτιάχνει το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία και, και θα το πω πολύ απλά τι είπαν στην αρχή οι υγιουποίες. Είπαν ότι όχι ρε, δεν φταίνε πόδια μας τένει σκάλες Είναι τόσο απλό. Δεν θα μας φορτώνετε συνέχεια ότι εμείς στεμε για αυτό που μας συμβαίνει. Ότι είμαστε άτυχοι τις περιστάσεις, Ότι είμαστε αυτοί που μας μούτζωσε ο Θεούλης ο καλός. Έτσι. Όχι. Στέμει εδώ μέσα θεω τρόπος που έχει φτιαχτεί το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Από το πώς σχεδιάστηκε το μετρό μέχρι πώς είναι φτιαγμένο το τάδε θέατρο. Η βουλή. Στο βήμα της Βουλής δεν μπορεί να σταθεί ένας χρήστης αμαξιδίου ως βουλευτής αν εκλεγεί κάποια στιγμή. Στη Βουλή. Η Βουλή είναι από τα λιγότερα προσβάσιμα μέρη στη χώρα μας. Η Βουλή. Το λίκνο τη δημοκρατία. Ναι ναι, είναι... ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό που συμβολίζει ε... Στην αστική δημοκρατία μας. Ναι, δεν είναι προσβάσιμη. Είναι ή ή δεν είναι κατάπτυστο αυτό. Είναι αδιανόητο. Οι ίδιοι λοιπόν που αποφασίζουν για μας, είναι οι ίδιοι που μας αναπηροποιούν. Εδώ έρχομαι ξανά και ξανά στην ίδια διαπίστωση. Αυτοί ευθυνονται. Βέβαια εντάξει μπορούμε να συζητήσουμε τώρα και την αντιπροσωπευτικότητα αν θα έπρεπε τα ανάπηρα άτομα να έχουν λόγο, να εκλέγονται. Βέβαια και στο εκλέγονται θα είχαμε γιατί το εκλέγει και εκλέγεστε δεν είναι δεδομένο για τους αναπήρους. Μέχρι πριν από πολλή χρόνια δεν είχαμε πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα. Έχω ψηφίσει ε, μέσα σε πατατάκια και γαριδάκια στο κυλικίο του σχολείου. Είναι δημοκρατικό αυτό. Η ψήφος των τυφλών παραβιάζεται, η μυστικότητα της ψήφου παραβιάζεται στην περίπτωση των τυφλών. Την παραβιάζουν. Γιατί δεν μπορεί μόνο στο τυφλός με τον τρόπο που είναι στημένο το πράγμα να ψηφίσει αυτόνομα. Γιατί, γιατί είναι ατομική του ευθύνη. Επανέρχομαι λοιπόν. Γιατί είναι ατομική του ευθύνη. Αλλά αν θεωρητικά είμαστε ίσοι και ίσες όλοι και όλες, αυτό δεν είναι ισότητα, δεν είναι ισονομία, δεν είναι ισοπολιτεία, σε καμιά περίπτωση. Για ποιο λόγο είναι πολιτικό ζήτημα, γιατί πιστεύεις ότι το κράτος χειρίζεται τους ανάπηρους ως ανθρώπους β' κατηγορίας... Είναι βήτα κατηγορία, νομίζω ότι είναι λίγο μέγα κατηγορίας η ανάπηροι, ναι. Ε, δηλαδή, πολιτικό ζήτημα είναι, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά την πολιτική και την οικονομία. Γιατί οι ζωές μας κοστίζουν, το να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ισότητας της ονομίας κοστίζει, ε, για να εκπαιδευτούμε κοστίζει για να οτιδήποτε κοστίζει άρα η επίλυσή του μπορεί να γίνει μόνο α, με πολιτικούς όρου. δηλαδή το λέω διαφορετικά γιατί συνήθω δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει ότι πολλές φορές και στη Βουλή και γενικά οι, οι συζητήσεις του πολιτικό προσωπικό όταν αναφέρονται στην αναπηρία δεξιά και αριστερά ε, βάζουν έτσι μια φιλανθρωπική διάθεση ρε παιδί μου ότι α, ε, εδώ σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε ας πούμε και εγώ θα πω το εξή: αν συζητάγαμε για τους εργάτες, υπήρχε περίπτωση να μην είναι πολιτικό το θέμα. Γιατί για τους αναπήρους δεν είναι πολιτικό το θέμα. Γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι είναι δέκα φορές άνθρωποι σαν και εμάς. Γιατί όλη αυτή η παπαρολογία χρειάζεται ώστε να αποκρύψουμε από κάτω ότι δομικά παραβιάζουν συστηματικά για αιώνε το δικαίωμά μα στο να είμαστε άνθρωποι το δικαίωμά μας στο να έχουμε την αυτονομία μας, να αποφασίζουμε για εμάς, εμείς και όχι οι άλλοι. Άρα το κλασικό παράδειγμα είναι ότι την πρώτη φορά που πήγα στην Ακρόπολη μετά τα παζούματα και είπα ότι ξέρετε στο το τη διαδρομή το αμαξίδιο δεν έχει... είναι το έδαφος πολύ... λέει δεν θα σας φέρει ο Λέω Δεν έχω μπάτλερ, δεν έχω οδηγό να με φέρει μέχρι εδώ γιατί φαντάζονται ότι κάποιος μας κουβαλάει με ένα λεφοριάκι να μας φέρουν ή ξέρετε οδηγώ μόνος μου λέει οδηγείς μόνος μου φυσικά υποτίμηση ε, κατευθείαν η οδηγήση χρειάζεται λεει οδηγει μονος σου είναι αυτή η προσωμείωση με το ανθρωπομετρικό πρότυπο αυτό που έχω στο καρφωμένο στο μυαλό μου η εξυντανήκεση αυτή της κανονικότητας ότι Οτιδήποτε κάτω από αυτή την εξυντανίκευση ε, είναι λιγότερο. Λιγότερο ανθρώπινο, λιγότερο, λιγότερα δικαιώματα, ε, λιγότερες απαιτήσεις από τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση. Ε, ποια η σχέση ανάμεσα στα ανάπηρα άτομα και την ακροδεξιά σκέψη. Ξέρω ότι υπάρχει και ιστορικό κομμάτι σε αυτό, ε, αλλά για πες μου. Ε, πυρηνικό είναι αυτό. Είναι η στην ακροδεξιά σχέση, η σκέψη. Να την κάνει η σκέψη ο μεγαλόδυναμο, ο Μάρξ. Ε, είναι πυρηνικό το ζήτημα. Δεν είμαστε τα άρια σώματα εμεί. Δεν είμαστε άρια φιλή. Εμεί πρέπει να τελειώνουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε με την απόλυτη ιδρυματοποίηση, ώστε κάποια στιγμή από μόνοι μας να αποφασίσουμε το τέλος μας, από την ταλαιπώρια ε, που συμβαίνει, συμβαίνει στην πραγματικότητα δυστυχώς αυτό, να ιδρυματοποιούνται ακόμα και σήμερα που μιλάμε, να αποτελεί καλή πρακτική για έναν άνθρωπο που βρίσκεται εκτό κοκρινιακού περιβάλλοντος, ανάπηρος μη, το να βρεθεί μια δομή προστασίας που μόνο δομές προστασίας δεν είναι τα ιδρύματα και νεπωστή όλη αυτή τη βάσανο η οποία η διαφορά με τους φυλακισμένους είναι ότι οι ανάπηροι ή οι ανάπηροι που βρίσκονται σε αυτά δεν έχουν κάνει κάποιο έγκλημα είναι το ίδιο πράγμα αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά δεν έχουμε κάνει. Το μόνο μας έγκλημα είναι ότι γεννηθήκαμε ή κάποια στιγμή στη ζωή μας αποκτήσαμε κάποια βλάβη. Αυτό είναι το έγκλημά μας. Ε... Ναι, η ακροδεξιά σκέψη τροφοδοτεί όλη αυτή την κουβέντα που οδηγεί σε μεγάλο μετοκύλισμα. Δηλαδή εδώ θα αναφέρω το, την κορονίδα που είναι το τάφ 4 το πρόγραμμα τη ναζιστικής Γερμανία για του ανάξιου για ζωή, από το οποίο που γνωρίζουμε σήμερα ότι έχουν δολοφονηθεί περισσότεροι από 300.000 ανάπηροι, και αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα εξολόγηση συγκεκριμένου πληθυσμού με χαρακτηριστικά στην Ναζιστική Γερμανία. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό από τον πολλή κόσμο. Θεωρεί περισσότερο ότι οι Εβραίοι, προφανώ εκεί μιλάμε για 4 εκατομμύρια ενδεχομένω και περισσότερα. Ε, αλλά... Αυτή η αιματοβαμένη ιστορία ξεκινάει από τους αναπήρους. Ξεκινάμε το 1938 με 400.000 στηρώσεις σε γυναίκες που ήταν ακατάλληλες για να γεννήσουν γερμανούς να προσφέρουν στο Ράιχ και καταλήγει στη δημιουργία του προγράμματος ΤΑΦ4 το οποίο αποτέλεσε και το case study για τα κρεματόρια ε, Μια μαύρη σελίδα της ανθρωπότητας, πολύ πολύ μαύρη. Το θέμα είναι ότι ε, επανέρχονται αυτού του είδους οι πρακτικές, οι ευγονικές πρακτικές δηλαδή δεν μας εγκατέλειψαν με την αιζιστική κοινωνία. Να πω σε σημείο ότι ο Τσόρτσιλ ε, ήταν υπέρ της ευγονικής και μετά ε, το τέλος του Τρίτρου Άχη και της ε, Γερμανίας. Ε, βέβαια θα δυσαρεστήσω κάποιος από ότι και οι Σοβιετικοί ήταν ε, ευγονιστές. Ε, και οι Ιαπωνέζοι και οι Βορειοευρωπαίοι. Χρειάστηκε όμως... Ε, αυτή η νέα επιστήμη που είχε χαρακτηριστεί η ευγονική επιστήμη χρειάζεται να περάσουμε το πρόγραμμα 4 και να δουν τις συνέπειες που έχει και να ε, υποτιμηθεί. Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα υπάρχουν ευγονικές πρακτικές. Ο διαχωρισμός που γίνεται στα σχολεία βάσει την νοητική σωματική άλλη ικανότητα των παιδιών είναι μια ευγονική πρακτική. Υπάρχουν και άλλες ευγονικές πρακτικές και κάτω από... και από άλλα πλαίσια. Και εδώ υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις και επειδή είναι πολύ πρόσφατο και το ζήτημα που ενέκυψε με το ΜΟΒ και τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ, τα φεμινιστικά τα βιολογίας που τέθονται, τίθονται και αυτά, να πω ότι ε, για μας και τις ανάπηρες και του ανάπηρους είναι πολύ ξεκάθαρο ότι όταν μια γυναίκα το είναι σώμα της, είναι δικαιωμάτης, δεν, δεν τήθεται ζήτημα γι' αυτό, όμως όταν η επιλογή να ρίξει ένα έμβριο με κάποια βλάβη, όταν γίνεται για αυτόν τον λόγο, όχι γιατί... Δεν θέλω να κάνω ένα παιδί, αλλά γιατί εγώ δεν θέλω να φέρω ένα έμβριο στη ζωή. Το οποίο θα φασανιστεί. Από εκεί ξεκινάει η ευγονική θεώρηση. Άρα λοιπόν, αν είναι δικαίωμά σου και πάλι να το ρίξει, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι για μας είσαι εμεί Και δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες ισχύει και για τους άντρε το ίδιο έτσι. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι οι ζωέ μας είναι βασανισμένες επειδή για το ατομικό πριν αν θεωρήσω ότι δεν θέλω να φέρω σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή εδώ την, ε, την ιστορική περίοδο που δεν έχω τα εφόδια για το παιδί μου και αυτά ε, αυτή είναι μια ευγονική πρακτική και είναι μια μισανεπηρική πρακτική επίσης. Καθώς που θα πω ότι δεν κανένα δεν έχει κανένα συμβόλαιο, ε, ούτε με την αρτιμέλια που θα έλεγαν η μία ανάπηροι ε, και μπορεί να φέρει ένα του κουτιού παιδί στον κόσμο, όπως το φαντάζεσαι από τις διαφημίσεις, ξανθώ μεγαλανά μάτια με δύο χεράκια και δύο ποδαράκια και κατά τη διάρκεια της ζωής του να αποκτήσει βλάβη. Εκεί τι θα κάνει ο γονέας? Τι θα πράξει, Θα το εγκαταλείψει, επειδή ο Πελεαργός δεν έφερε το Άρτιο, το Άριο, μωρό. Ε, διάβασα πρόσφατα για την κατάδεση στο δικαστήριο της Χρυσή Αυγή. Θες να μου πεις λίγα λόγια για αυτή τη, τη θέση, την πράξη σου πάνω στο ζήτημα. Στη δίκη της χρυσή αυγή κατέθεσα ως μέλος τη μηδενική η συνεισφορά μας στο δικαστήριο, στην τέταρτη υπόθεση, γιατί έχω καταθέσει την τέταρτη υπόθεση, εκείνη δηλαδή της εγκληματική οργάνωσης, στο δικαστήριο και την πρώτη φορά στο, και στο εφετείο τώρα, ε, κατέθεσα πριν λίγους μήνες ε, όλα εκείνα που ε, συνδηγορούν ότι η Χρυσή δεν είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, η Χρυσή είναι μια εγκληματική οργάνωση, μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Αναφέρθηκα στα ιστορικά παραδείγματα στο 4 δηλαδή και στο τι έκαναν οι ναζί και στα, σε, σε εκείνα που οι χρυσαυγίτες έβγαιναν με πολύ μεγάλη ευκολία το 12, το 13, το 11 ε, και έλεγαν ε, prime time σε εκπομπές ε, έγραφαν στο, στα περιοδικά τους ανέβαζαν στη, στην πράσινη πτέρια δηλαδή ε, τα οποία Προφανώ έχουν άμεση σχέση με τα πιστεύω και τι πράξει τη Νέστιγκη Γερμανία. Αυτό που ξέραμε με, με βεβαιότητα ε, είναι ότι αν η Χρυσή Αυγή έπαιρνε την εξουσία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε για δεύτερη φορά στην ιστορία η πρώτη κατηγορία που θα μα πήγαινε για τελική λύση. Ε, και με περηφάνεια το λέω αυτό. Ε, Είμαι και είμαστε περήφανοι, διότι ήμασταν ε, μέρος της καταδίκης της επιματικής Οργάνωσης. Ε, και ήταν μια πολύ ωραία ε, ακτιβιστική στιγμή στη ζωή μου. Μια και κατέθεσα εγώ στο δικαστήριο, ε, να, ήταν μια εξαιρετικά απελευθερωτική στιγμή με μία βαθιά βαθιά ανάσα πολύ ωραία ε, πάμε να πάρουμε άλλη μία ανάσα ε, συνεχίζουμε να παίζουμε μουσική στο Αντώνη επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Καρδιά, τα μάτια, νυχτά, την ανάσα, βαθιά. Το μαγελαφρί, την αγκαλιά, μια φωλιά για παιδιά. Και πα, η θυσία κράτα τα πόδια σου ζεστά. Την κεφαλή σου κρύα και την ψυχή σε ανάταση. Σε όπια. Κι αν βρίσκε, σε διάσταση και χρονική ρογμή. Χορεύουμε γύρω από αυτέ τι τι τιτάνιε, διαστημικέ ποδιέ. Τραγουδώντα ιστορίε για παθηπόνου, λίγε χαρέ, λίπε πόλε. Διατηρώντα παρότε στα θέρα, όχι όχι απαραίτητα σταθερή. Την όπια μεταξύ μα απόσταση. Αυτό το νόητο νήμα που μα κρατάει σε σύνδεση. Και στροβιλιζόμαστε στον άξονα που γνωρίζει Κάθε μα διεύθυνση και που είναι μοναδικό για οποιονδήποτε, οποιαδήποτε και οτιδήποτε. Ενώ κι αυτό με τη σειρά του γυρίζει τρελό στο σημείο. Ακριβώ που ω ανεπανάληπτο τον ορίζει και που για κάθε κάτοχο είναι το μέρο που βρίσκεται συγκεντρωμένοι όλη του η δύναμη. Ένα ολόκληρο παράλληλο σύμπαν εκεί όπου καταλαμβάνει χώρο και χρόνο. Και ο άλλο του κάτοχο και ο άλλο του κάτοχο και ο άλλο του κάτοχο και ο άλλο του κάτοχο και ο άλλο του κάτοχο. Ο άξονα σου είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο στο σημείο που σε ορίζει για όλα τα σύμπαντα. Εσύ μόνο το σύμπαν που συνειδητοποιεί και διατρέχει ακόμα κι ανίνει ακίνητο μέσα είτε και έξω από το κάτω. Σα τον κόσμο τα κέρατα. Δεν χαρακτήριζουν τα τέρατα και το σκοτάδι. Δεν είναι μαύρο, δεν έχει χρώμα, δεν έχει, χρώμα, δεν έχει φύ, δεν έχει οσμή, ούτε ηχη. Δεν έχει φανερή μορφή, ούτε να το γευτεί κανεί. Μπορεί γιατί αδύνατη να μοιραστεί μόνο μια πίνα κόρε. έχει για όποιον στον οριζόντα του μπροστά βρεθεί περήφανο. Να στέκει για το καθόρτωμα του να φτάσει ω εκεί. Από που θα μπορεί να ατενίζει την άγνοια του, από μακριά τόσο μακριά. στε να μπορεί να πει με σιγουριά πω κάτι τέτοιο δεν του βρίσκεται πουθενά. Και πάνω και παρα το πίγλου, μια χαψιά η οποία δεν θα χρησιμεύσει ποτέ ω τρόφι. Περνάει στα περιτρώματα. Όπω και να το θέσει όμω κάνει οποιοδήποτε πολιτισμό και εποχή είτε από ανάγκη, βαθιά είτε από ανάγκη ρίχνει αστερίσκο. Οι άνθρωποι να αναστρέφονται τα ουρανία σώματα, ποικί ο τρόπο. Κάποιοι το να κοιτάει κάποιο στα στέγια ήταν θέμα επιβίωση. Ακόμα έτσι είναι θάρο Σου δείχνουν τον δρόμο για να επιστρέψει Εκεί από ξεκίνησε στην υδάκη που βρίσκεται σε ήδη. Για αυτό δεν θέλει κε κι και καλά εντυούμε. Σφύσαι το φω να δούμε που πάμε πια σε φόρθο, να κοιμηθούμε. Εδώ αφήνω το τιμονή στα σίγουρα, νοποθέτω εμπιστοσύνη στον κάμπο και υπεντιμίζω μία στα γρήγορα.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 Δεν De έχει, den δεν έχει echi δεν έχει χρώμα, δεν έχει echi Δεν έχει echi δεν έχει δεν έχει χρώμα, δεν έχει δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει δεν έχει δεν έχει δεν έχει δεν you. <laughs> Επιστρέψαμε, ε, συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή παρία ε, με τον Αντώνη και η επόμενη ρωτήση που θα σου κάνω είναι ε, υπάρχει ω έννοια το κανονικό Ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει κανονικό, το πώς μας επιβάλλεται είναι το ζήτημα κατά την άποψη μου ε, Το κανονικό, το κανονικοποιημένο, αυτό που είναι το σωστό έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα όχι, δεν υπάρχει κανονικό. Θα ήταν πολύ φαρετά να ήμασταν όλοι και όλες και όλα κανονικοί. Ε, και νομίζω έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη του πολιτισμού μας δεν βασίζεται καθόλου στην ενέργεια της κανονικότητας. Δεν βασίζεται σε καμιά περίπτωση στην ενέργεια της κανονικότητας. Δεν βασίζεται καθόλου η εξέλιξη στο πατρίδα και οικογένεια που είναι ο πυρήνας της κανονικότητας. Δεν εξέλιξε το πολιτισμό ο λευκός, straight μια μη ανάπηρος άντρας. Αυτό όλο το πατριαρχικό πρότυπο. Άρα, όσο και να επιχειρούν να επιβάλλουν το κανονικό ως νόρμα, πάντα θα υπάρχει μια μια χαραμάδα που μέσα από εκεί θα μπαινεί το φως. Και το φως είμαστε όλοι, όλες και όλα εμείς ανεξάρτητα. Ανάπηροι, μία ανάπηροι, λευκοί, μαύροι, straight gay λεσβίες, τρανς, πρόσφυγες, προσφύγησες, οποιαδήποτε ε, έκφραση που σκέφτεται έξω από το κουτάκι. Έξω από τον περιορισμό που μας... Τι θα σέβει την ίδια τη σκέψη και την καθοδηγεί στο βάλτο, την καθοδηγεί δρόμι, στην δρόμιση, την καθοδηγεί σε άσχημα μονοπάτια και σε μονοπάτια που έχουν και πολύ πόνο και είναι και μεματοβαμένα φαντάζομαι καταλαβαίνει στήνω. Άρα ναι, όχι, δεν. η έννοια της κανονικότητας υφίσταται κι αυτή ω μια κοινωνική κατασκευή. Σε τι χρησιμεύει όμως ή σε ποιους χρησιμεύει ε, η κανονικότητα. Τα Τι άλλο. δηλαδή υπόταξη είναι η έννοια τη κανονικότητα. Normalization. Νομίζω ότι αυτά τα έχει πει ο Φουκώ από τη δεκαετία του 70 αυτά. Δηλαδή ε, ξέρεις, νιώθω, νιώθω πολλές φορές ότι επιστρέφουμε πίσω και αυτό το παγωμένο χρόνο δηλαδή, που επαναδιαπραγματευόμαστε ξανά και ξανά Πράγματα τα οποία είναι και αυτονόητα και έχουν αποδειχτεί ότι είναι αυτονόητα αλλά για κάποιους λόγους ιστορικούς ε, μας επιβάλλονται. Μας, ε, ναι. ε, και θα ήθελα τέλος να μου πεις ε, το πώς συνεχίζεις και γενικότερα τι είναι αυτό που θες να επικοινωνήσεις περισσότερο με τους ανθρώπους που μας ακούνε μιας και μας πει πράγματα που... Είναι και τροφή για σκέψη, γιατί και... τα ακούμε δύσκολα. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει πολλέ φορέ στα mass media ή αν οτιδήποτε. Πάντω είναι πράγματα, σκέψει και θέσει, οι οποίε πολύ δύσκολα φτάνουν, βέβαια. Γιατί, γιατί, γιατί πιστεύω ότι σημαίνει αυτό, <laughs> να αντιστρέψουμε και του όρου λίγο. Για μένα. Αυτός που θέλει να πληροφορηθεί για κάτι τέτοιο, όπως έψαξα εγώ να βρω τον Αντώνη για να του κάνω εκπομπή, αν έχεις τα φίλτρα και θες να βρεις κάτι, νομίζω το βρίσκεις. Αλλά εγώ θα, θα στο πήγαινα αλλιώ. Θα στο πήγαινα από τον άλλον τους Χάξελη που, που έλεγε ότι υπάρχουν οι πληροφορίες έξω, υπάρχουν, αλλά είναι θαμμένες κάτω από και πλέον δεν σου κάνει μια διαφορά ε, βρίσκοντας. Κάτι το οποίο αξίζει να επικοινωνήσουμε μαζί με άλλα 500.000 άχρηστα που γεμίζουν το μυαλό μας... Ε... Τι θες να επικοινωνήσει, τι νομίζει ότι θα ήταν κάτι. Τώρα θα πιαστώ λίγο από το, το γεγονό ότι ξέρει ότι πήγε μια ότι είναι μια unique συζήτηση και όλα αυτά. Ε, να πω στου φίλου και στι φίλες που μα ακούνε ότι εμεί οι ανάπηροι δεν ήρθαμε πολύ πρόσφατα σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν έχουμε έρθει με το νυπτάμένο μα δίσκο και έχουμε έτσι έρθει από πάνω και είμαστε κάτι καινούριο που πρέπει να το γνωρίσεις και να, αυτή η αμηχανία και την να μην πω αυτή τη λέξη και μην πω την άλλη λέξη και γιατί δεν είναι προσβάσιμα τα πράγματα μα αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ και πολύ καιρό ναι, αλήθεια είναι αυτό δεν κατεβήκαμε πρόσφατα με τον υπτάμενο μας δίσκο στον πλανήτη σας υπάρχουν από την αρχαιότητα και βασανιζόμαστε γι' αυτό ε, αυτό είναι που θέλω να επικοινωνήσω Θέλω να πω, εντάξει, το, το, το κάνω και λίγο μέσα από το χιούμορ. Το Δεν είναι τόσο αστεία αυτά τα ζητήματα. Άνθρωποι καταπιέζονται, άνθρωποι περνάνε αβίωτες ζωές. Ε, όλο αυτό συνήθω ταυτίζεται με την έλλειψη υγείας, με την έλλειψη ε, τύχη Ότι, εντάξει σου τυχερε παιδί μου τώρα αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει τι να κάνουμε. Ε, είμαστε ένα 15% της κοινωνίας είμαστε κανονικοί άνθρωποι όχι κανονικοί Με άνθρωποι όπως θα έπρεπε να είναι όλοι οι άνθρωποι να αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους τα δικαιώματά τους η κουλτούρα τους αυτό το διαφορετικό που φέρνει ο καθένας μας και επιζητούμε τη συμπόρευση της κοινωνίας γιατί προφανώς από μόνα μας δεν θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε ούτε το μισάναπηρισμό, ούτε την εξυντανίκευση της κανονικότητας, ούτε τα θέσφατα, ούτε τις αφηγήσει περί ατομικής ευθύνης. Ε, άρα είναι υπόθεση όλων μας, ανεξάρτητα αν είμαστε μια αναπηριζούν με ένα προνόμιο που εμείς δεν διαθέτουμε. Ε, άρα ναι είναι υπόθεση η δικιά μας είναι υπόθεση της κοινωνίας και αυτή την κοινωνία δεν τη διαχωρίζω ε, σε ανάπηρη και μη ανάπηρη κοινωνία αναγνωρίζω ότι είμαστε όλα ισότιμα μέλη και αξίζουμε να έχουμε ευκαιρίες ή να δημιουργούμε τις ευκαιρίες πολύ ωραία ε, εδώ θα σε ευχαριστήσω πάλι για όλα αυτά και για τη φιλοξενία... και για την ωραία κουβέντα... και για αυτά που είπαμε εκτό αέρα... και αυτά που πες στον αέρα... και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Μπορεί την επόμενη φορά να μιλήσουμε για... κινηματογραφικά μονοπάτια... από το δεν ξέρεις... μιας και έχουμε μια τάση προς τα εκεί... στο... έχω και εγώ την τάση μου... στο καλλιτεχνικό δικαστικό Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ... και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ... ήταν, ήταν πολύ απολαυστικό... Ακούσαμε τις μουσικές Ελπίζω να χάρη στη φιλοξενία ε, Στο στούντιο μου Και όχι στο στούντιο σας ε, Και ναι Θα έχει θα ενδιαφέρον να κάνουμε Και μια κυματογραφική κουβέντα Ωραία Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε Παρίας, ό.. over